<οστόλι> ναι, έλα. Έλα, ρε φίλε, τι κάνει. Καλά, εσύ. Ε, καλή σεζόν. Νέα φωνή, ωραία, μ' αρέσει. Πού είναι εδώ ο πρόεδρο. <στά> άκουγα τώρα το οχητικό, τον Αδονή. <στά> δεν σου θυμίζει κάτι από το 67. 67, συν 2. 69, <στά> τι 67. Έκτοτε δίμο, από το 67 τότε που λέγανε ότι η δημοκρατία μπήκε σε γύψο. Α, αυτού του ευνούχου που του έχουν κόψει τα τέρια και η φωνή βγαίνει λίγο τσιριχτή. Το 67 τότε, ναι. Ναι, η φωνή γύρισε πολύ εκεί τότε. του ευνούχου μου του θυμίζει, ναι. Ότι θα τα κόψει όλα και ότι δεν θα παίρνει τηλέφω. μου βγήκε πολύ η φωνή του ίδια Ο νόμος θα εφαρμοστεί. Ελλάδα, Ελλήνων, Χριστιανών. Και θα είμαι ο ίδιο εγώ υπουργό εργασία να παίρνω ο ίδιο του Εάν κάποιο προσπαθεί να κάνει τα στραβά μάτια για την εφαρμογή του νόμου, Καλέτ, τόσα χρόνια το παλεύει αυτό. Λόγιο είναι. Δοκίμασε μόλι του κόψαν το ένα Δεν έβγαινε <στολή> Έλα. Έχω κάνει ελιές στο χωριό, παρατημένες. Πόσο πάει το κιλό. <στολή> θα να κάνουν οι μου ελιέ, Θα κοιτάει 40 ευρώ το Αυτό θα υπάρχουμε κι εμείς δηλαδή, γιατί είμαστε και το δεύτερο μισό της 7 Έλα, Μωρήκα, βλάω γυμναστριακό είμαι. Έλα, ρε, σφιχτώνει. Σε ξαναπέτυχα τώρα και μάλιστα μπαμπαμ, μπράβο, ρε, φιλέ. Λοιπόν, άκου, έχω να δώσω μήνυμα στον αρχηγό. Αν δεν κατεβάσει την ακρίβεια, φίλε, πρέπει να του γαμίσουμε του σούπερ μακετατζίδε όλου. Εγώ δεν είμαι σχετικό με κομπιούτερ και τέτοια, όμω υπάρχουν μάγκε που αν ακούσουν μέσω τη ελληνοφρένεια αυτό που θα πω, ίσω θα μπορούμε να του γαμίσουμε για πέντε μέρε να μην πάει κανένα να ψωνίσει. Κα, Τι άλλο κάνει, αν πα μετά πέντε μέρε Και τα πάρει όλα το ίδιο, είναι. Όχι, ρε Μαλάκα. Έτσι και του κάνει πέντε μέρε. Τι θα κατεβάσετε, Μουνόπανα. Που πήρατε όλο το χρήμα. Δε στο COVID κολοκτριπίδε. Και δεν κατεβάσετε δέκα Το γάλα τουλάχιστον των το παιδιών. Και το λάδι και τα βασικά. Πέντε μέρε, Μαλάκα. Μην πάει κανένα. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αλλά εγώ δεν είμαι σχετικό με κομπιούτερ. Όπω έγινε το κίνημα τη Ταπρόστρα, α πούμε. Να πάνε να βάλουν στα site. Δεν ξέρω. Μην πάει κανένα. Α πάνε πέντε κολόγρε, ξέρω εγώ. Μαλάκα για πέντε μέρε, εγώ πιστεύω. Αν ακουστε αυτό μέσα από. Έχει πάντα προτάσει. Ρε μαλάκα, εσύ έχει πολύ ακροματικότητα και σε γουστάρει κόσμο. Και είναι και κάποιοι σχετικοί οι οποίοι μπορώ να το κάνουν αυτό. Εγώ δεν ξέρω, ρε, φίλε, να βάλουν μήνυμα μην πατήσετε πέντε μέρε αν 10, 10, 10, 10, 10, 10. Πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε, ρε, μαλάκα, αλλά, όχι. αλλά δεν ξέρω τώρα. Για αρχή, μπορείτε να μην πατήσετε στα σούπερ μάρκετ που βρήκανε ευκαιρία με το νομοσχέδιο του τηλεπολιτή του και άρχισαν να κόσμο για να καλύπτουν τις ώρες με 13 ώρα αυτοί που ήδη υπάρχουν, οι μισοί που θα μείνουν. Το νομοσχέδιο είναι εξαιρετικά. Καλό ναι. και εξαιρετικά φιλεργατικό. Εγώ μαζί σου λέει φίλε, μακάρι να μπορούσα να ξέρα το τάμπλετ, να το κάνω, να μπορέσω να πάρω 10.000 άτομα μαζί μου ξέρω, και να πούμε τέρμα, δεν πάτε μαλάκα Μπορεί να γίνει αυτό μέσω τη δικιά σου εκπομπή. Να πει πέντε μέρε μουνόπανα, δεν πατάει κανένα, μην πάρετε τίποτα. Να του αναγκάσουμε, να του γαμίσουμε γιατί πήραν όλο το χρήμα, ανανεώσαν όλα τα σούπερ Μαλάκα μαλάκι. Όλο αυτό, άμα δει, μιλάμε γαμμάνε, τα έχουν ανανεώσει όλα, τόσο χρήμα έχουν πάρει. Και να μην κατεβάσει το γάλα, που το πεδίο, η Με τέσσερα παιδιά να μην έχει το γάλα, 2 ευρώ το λίτρο. Ρε γαμιόλοι, ανέβασε τα πούρα, βάλτε και στον κόκκιλο σου. Ανέβασε τα ουίστια, ανέβασε του ολομού, σα τα ακού τα αρκίδια μου. Ανεβάζει το γάλα, ρε πούστη. Εγώ δίνω μήνυμα στον αρχηγό που τον ψήφισα. Μητσοτάκι, χάμισε. Αψίσε, Μητσοτάκι. Έλα, και τα βάζει με του σούπερμακετάδε και όχι με το Μητσοτάκι, μπράβο. Λέ, γάμι, μόνοι του τα κάνουνε. Ναι, ναι, ναι, δηλαδή παρόλο που δεν βρίσκουν έδαφο καθόλου, μόνοι του. Ε, μαλακά, να το πει μέσα τη. Τε... Ε Εσύ αυτό μήπως τους γαμίσουμε. Δεν γίνεται ρε, μαλάκα το να κάνει ευρώ, ρε, μου, μου. Πάρε πολύ φορά, έλα με την όπιστε να του γαμίσουμε Έλα, Μοριχιονάτη, έλεο. Πού είσαι καλέ. Εδώ είμαι καλέ, προσπαθώ να πάρω και αρχίδια. Σιγά μου, εδώ να σιγά εκτόνω να μερικού νάνου. <laughs> να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Επειδή το άκουσα τώρα, αν όλοι και όλοι είναι 10 πόντους, πώ να πάει 10 πόντους πιο βαθιά ρεβαλάκα, ντζάδευε και, ρε, <laughs> και τυχαία. Όλο μέσα που λέμε, και τι μπάλε. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Συγγνώμη γιατί πήγα και έφτιαξα τα ντόδια και δεν μπορώ να μπλύσω και καλά γα <laughs> το <δεί elephantiasco> <tö của> και θέλω να πω και κάτι άλλο, αλλά τα ξέχαζαν. Πέντε του μηνού, τι κάνουμε. Πέτη του θέατρο άλσο. Ερχόμαστε. Τελευταία καλοκαιρινή παράσταση. Πάμε πιο χιομβρίο, προεκλογική. Θα του πάμε πατούσα τα κούνι, Στου δημαρχαίου και του περιφερειαρχέου, έτσι και τα λέγαμε; φιλάκα, να είμαι να λέγαμε. Έτσι, θα τα πούμε εκεί πουνάκι, θα τα βούμε και να σπούλα περισσότερα γιατί τώρα δεν μπορώ να μιλήσω κιλά. Για να σε δωρικό, θα θέλει με την κιράσουν πάλι να κολώνει. Γώρα μαλάκα, θα κολέσω. Ασέρετε παντόφλανά που μεσίδα. Εσύ τελειώνεις μια παράσταση που είσαι εκεί 2-3 ώρες πριν και την ώρα που τελειώνεις έρχεται τον κόσμο να σκοτήσει τα αρχίδια και λέω άστον τον Άνος τον Φιλαράκο να πάει να ξεκουραστεί Αυτός είναι ο λόγος που δεν έρχομαι ρε μαλάκα Α ah, είσαι πω. κύριος, κύριος Τι να σου πω που δεν έχεις ακούσει ε, ότι γουστάρε να γαμιζητούμε Το έχεις ακούσει, να σου την πέσω Το έχεις ακούσει το κολλά Άρα και στο πιάνουν όλοι. Τι να πούμε που δεν έχουμε πει αλλά. Α, θα... είσαι εκτιτικός. Α, α, τώρα κατάλαβα. Με θε μονοδικό σου. Εν μέρε, φιλ, αποκλειστικότητα. Τώρα ε, κατάλαβα αράκι. το θέμα. Πε μου, ποιο εδώ πέρα δεν σε θέλει αποκλειστικότητα. Η άλλη που πήγε να επιδείξει στο box που πήγε από τον παλικόνι να πηδήξει πάνω μου, που σε παίρνει τηλέφωνο και. Ναι, όχι αυτή είναι εντάξει από την κατάλαβα βρήκε γκόμενο. Βρήκε γκόμενο. Οπότε βρήκε. δέχεται να υπάρξει μοιρασά. Τε αλλάζουν με τίποτα, αργά. Τσαγαπάω, βουλάκι, φιλιά Έλα, γεια και το βίλιο, γεια. Έλα, Βαστολί! Έλα! Να έχει δρεφείλε στο καράβι, δόκιμο, πλητσυρικά, καμένο, αρχαιολάγνο, φασίστα. Ναι. Και να σου λέει: Στο χωριό μου τώρα κατεβαίνουν δύο υποψήφοι. Ένα του Κουκουέ, λαϊκή εισπήρωση, και ένα δεξιό, Νέα Δημοκρατία. Προτιμά να ψεφίζει τον Κουκουέ. Του λέω: Κοίταξε να δει. Εμεί στο Κουκουέ αυτέ τι ψήφου δεν τι θέλουμε. Δεν μπορούσε να πάει στον άλλον που του λέει κύριου του Καστιάρηδε και ο... που χάσαν τον δρόμο το... του. Όλο αυτό απεδείχθη ότι δεν έγινε για τον κύριο Καστιάρη. Και στόχο δικό μα είναι. Αυτού του ανθρώπου που θα ψήφιζαν την ε, Χρυσή Αυγή mm -hmm. να του πάρουμε, να του κερδίσουμε. Αυτό του Δεν έχει ρίχνει, δεν μπορεί. Τέλο πάντων, σε κάθε Όσα περίπτωση, πάμε... επειδή είσαι στο καράβι και είναι δύσκολε οι ώρε, μπορεί να τον βαφτίσει Φιλιππινέζο να περάσει ευχάριστα ή υπόλοιπη περίοδο. Τι να αγαμίσει από δάφτορε. Είπα εγώ κάτι τέτοιο. Ναι. Όχι, εγώ το λέω. Δα, τι να αγαμίσει από δάφτορε. Από... Μ' αρέσει που την αναφορά την έπιασε αμέσω. Κατάλαβα τι κάνετε στο καράβι. Και μετά σε ενοχλεί που με τη γυναίκα σου. Εμένα δεν με ενοχλεί. Ήταν ο παγώνο Όχι, Καλά που τοπίζα, δεν θερώ την καμπαρτίνα. Όχι, όχι τίποτα. Απλά σου λέω ότι εμεί ξέρουμε στο καράβι τουλάχιστον τότε. Καντήλε το έβγαλα όλο το καλοκαίρι. Τέλο πάντων. Το καλοκαίρι μα κάτω. Κρήτη, που δεν σε είδα. Ε, αυτό ε, ήταν τίποτα. το νόημα. Γι' αυτό έλειωσα με την καμπαρτίνα, για να μην με δει. Μα να μα το είπα, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Έπρεπε να έρθει να σε δω να γνωρίζω. Πέρασες ε, καμιά πέρα. βόλτα από τα λιοντάρια. Το ένα, εγώ ήμουν. 29 του Σεπτέμβρη κλείνουν 82 χρόνια από τη σφαγή τη Δράμα από φασίστες, τα φασίστε. Μεταξύ των εκτελεσθένων ήταν και ο μου, ο μεγαλύτερο 57 χρονών Ιωάννη Βουττινάρη. Δολοφόνησαν στη Δράμα 500, στο δοξάτο Δράμα 350, 147 στη χωριστή και στα γύρω χωριά. Και όλο αυτό έγινε για αντίπινα εναντίον αυτών των ανθρώπων που ξεσηκώθηκαν εναντίον του άξονα. αιώνια η μνήμη του αγωνιστέ που σήμερα είναι. Είμαστε εμείς εδώ και την νύμη του νύμητος. Γεια σου ο Αποστόλη, τι κάνεις. Καλά. Αυτός ο κ***ς της ο κόσμος που πηγαίνει και λέει μιας στο Παπαανδρέου να του δώσει τη σύνταξη και Γιώργο αλλάξε τα όλα μια στον άλλον να αυξήσει τις εισφορές. Ποιο ήταν ο υπουργός, δεν θυμάμαι. Ο ίδιος κόσμος πάει και λέει τώρα στο κασελάκι πήγαινε βγές για πρόεδρος. Σε Όπου αν θα το πούνε σήκω α λέξη για να δει το παιδί τη αλλαγή. Κακώ, εγώ θα το είχα πει εδώ να μείνω στο χώρο. Τέλο πάντων. Εντομιάξιώ με, από αυτό το κόσμο ένα δεν ξέρω ότι Ένα, δεν ξέρω. Πού να του ξέρει, είναι κάτι φίλε, από το χωριό δεν του ξέρει που είχα να πάει στο χωριό στην Αστόρια κοντά. <Στοί> ναι, είναι το ίδιο στουλάκι με το στυλ, έχω πολλού φίλου Gay, δεν έχω πρόβλημα με του Gη mm. και είναι μεναλλάδε. Τέλο πάντων. Έγινε. Χαρικέ, χάρη. Έλα, ρε. Έλα. Λοιπόν, ξέρει μου θυμίζει πάρα πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ. Μmm, α αυτό, όχι. Είναι σαν κάτι, ρε, παιδί μου, ομάδε που είχαν παλιά μια ιδεολογία, έτσι μια ιστορία, με η Μπαρσελόνα, η Magister United και αυτά. Και βλέπουν μετά ότι άλλε οι ομάδε, ρε, παιδί μου, έχουν ένα χορηγό, παίρνουν Σαουδάραβα, και παίρνουν τίτλου. Και μπαίνουν οι οπαδοί του στο δίλημα. Τι είναι πιο ωραίο, να είσαι μια ομάδα με την τον Καταριανό, τον Σαουδάραβα, τον Μαφιόζο Πρόεδρο θα σου παίρνει πρωταθλήματα αλλά δεν θα έχεις καμία σχέση με την ιδεολογία σου. Όχι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ιδεολογία πριν, αυτή νομίζαν ότι έχει ιδεολογία. Και, και τελικά αποδείχτηκαν οι ΣΥΡΙΖΕΙ ότι έχουν λιγότερη αξιοπρέπεια ακόμα και από παντού ομάδων. Θέλουν τον κασελάκι παρόλο που πλέον δεν θα είναι αριστερό κόμμα για να πάρουν το πρωτάθλημα θεωρητικά. Γεια σου, Αποστολή. Για χαρά. Καλή σεζόν. Λοιπόν, για την κυρία που είπε ότι η Ελλάδα θα ήταν μονακό αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, ΕΑ, η Ελλάδα θα ήταν ένα μονακό. Έχω να τη αντεπαραθέσω το εξή. Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, τώρα θα ήμασταν με γερμανικά καπίστρια. Αυτή δεν ξέρω αν είχε. Ενώ είμαστε με. <laughs> τέλο πάντων, ναι, δεν θέλω. Α ναι, ναι. το άστο, άστο. ξέρω, Τι σου λέω. Εάν δεν υπήρχε αντίσταση, δεν τα πιάνει όλα. Δεν στροφάρουν το ίδιο, αλλά εμπάσχετο το προσπερνώ. Σήμερα υπάρχει. Θα... Λέει... Εντάξει, ο καθένα έχει το Σήμερα λοιπόν και τη σημερινή μέρα έχω να πω προ όλου του εργαζόμενου, προ όλου του αμετανόητου που θέλουν μια καλύτερη ζωή: Άρχιε να έρθει εκείνη η ώρα και ήταν όλα σιωπηλά, γιατί τάσκεζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαδιά. Ζήτω το αιάμο. Δεν μου λε πώ τον πίνει τον καφέ σου. Να τον πει, έχει σημασία τώρα. Πώ δεν έχει μεγάλη. Γιατί εγώ τον πίνω φρέντο εστρέσου σκέτο, σαν τον κασελάκι. Κυρία Χρυσούλα, τι καφέ παίρνει ο Στέφανο Κασελάκη κάθε πρωί. Φρέντο εστρέσου σκέτο. Το χιούμορ έχει πάει σε άλλο level, ε? ε. Εντάξει, τώρα σήμερα είμαι χαλάρη, δεν δουλεύω και σε παίρνω στο ρεπό μου. Δεν Α, εντάξει, θα... τα καλά αστία τα δουλεύει που είσαι στα κόκκινα. <laughs> Δεν μου λε να σε ρωτήσω κάτι τώρα χωρί πλάκα. Ρεφτήλε, πώ γίνεται να έχει δύο Κασελάκι. Πώ γίνεται να τον ψήφισανε χωρί πλάκα. οι σύντροφοι, οι Σιριζέ, τα μέλη, ψήφισαν ναι, τον Αβιανό, αβιανό. του ηγέτη. Δεν υπάρχει, Ρεφτήλε. Ποιο ψήφισε αυτόν τον Αβιανό του ηγέτη. Σιριζέ, παιδί μου, Σιριζέ τον θέλανε. Δεν τον ψήφισε ο κόσμο, μην μπερδευόμαστε. Οι Σιριζέ ψήφισαν τον Κασελάκι. 150.000 Σιριζέ. Ένα εφοπλιστή στον ΣΥΡΙΖΑ. Έχω πάθει τρελό σοκ. Δεν μπορώ ακόμα να το χωνέψω ότι πάει άλλο και κάνει παρκούρκορ στα αμαία, ότι αμαία. Τάιλερ και το σκύλο. Είναι αλλού μαλάκα η ΣΥΡΙΖΕ. Είναι χειρότερη. Δεν υπάρχει. Έχω πάθει σοκ. Δεν μπορώ να το απομειώσω. Καλά, ηρέμην. Εντάξει, όλα καλά. Είσαι ένα ο τάιλερ και το σκυλάκι. Νούμερο. Πρώτα απ' όλα θα έρθω με το καινούργιο το κόμμα στην παράσταση. Όπα. Αυτό. Δευτερόν, θα πιάσω πρώτο τραπέζι μπροστά και θέλω να έρθει να μου κάνει τα πάντα όλα. Όπα. Καλησπέρα. Αυτό. Τα καλησπέρα σου. Και αυτό που ήθελα να σου πω είναι λίγο ακραίο. Θα σε καλά. χωρίσει, Μωρή. Θα σε χωρίσει. Τι θα με χωρίσει. Ε Ναι, μένα, ε, δεν τα... με χωρίζουν, βέβαια. Δεν... Εγώ μένω ανεξίτηνοι, δεν με χωρίζουν. Στην ανάγκη θα μείνει. Θα κανονίστε εσύ κάτι με κανένα σύντροφο. Εντάξει. Ρε, εσύ, υπάρχει περίπτωση αν υπάρχουν μασώνει και όλα αυτά τα άκειρα που λένε όλε τι θεωρίε συνωμοσία να είναι εκεί φέραν τον καθελάκια. Εντάξει, ένα κέρα τώρα, αλλά τα υπόγια ιστοί, είναι... μην μου ανοίξω στόμα. Είναι... Αυτό η πόδια είναι τόσο ακραίο, το ότι τόσο κόσμο ψήφισε ένα άνθρωπο που δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώ. Εσύ, είσαι, Συριζέα, δεν θυμάμαι. Εγώ είμαι πολύ πρώτη, ΣΥΡΙΖΑ okay. και εμφωνίζουν. Α, σε του γονισχέστηκα. Νην... Εγώ η ΚΚΠ ψήφισα στι δεύτερε. Τι σου συνέβη. Εντάξει. Πείτε μου στην Εύη, και τώρα στι δημοτικέ αυτό θα ψηφίσω. σιγά να με ψηφίζω του Ιριζέου, του Κασελάκιδε. Αυτό, τέλο πάντων. Θα έρθω παρά, θα μου δώσει πρόσκληση δεν παίζει. Θα δούμε την άλλη εβδομάδα. Δεν θα δούμε. Ε, α, οκ, okay, θα τηλεφωνώ. Να τηλεφωνήσει. Θε και μπροστινό τραπέζι με πρόσκληση. Ε, oh, εντάξει, άμα η προσκλήση δεν είναι για μπροστά, θα το πληρώσω. Δεν με νοιάζει. είναι για μπροστά η προσκλήση. Ε, άστο τότε μη μου δώσει.